Μα έλα, να έλα. ελπίσουμε για μια καλή κομμάδα, αν και δεν μπορεί φαίνε. Γιατί. Αν σου χωρέσει κάτι φορά που έφτιατη, τι πρέπει να είσαι καφετζού, Δεν κατάλαβα, ολάτι. δεν χρειάζεται να είσαι καφετζού, με τέτοια τιμή στη φέτα, δεν μπορείς να παραπονιέσαι. Φέτα από τη Βιτίνα 12.90. Και μετά έχει πάρει μια φέτα καλαβρίτων εκεί πέρα 30, που είναι 12.30, παρακαλώ. Κοίταξε, ραβί, δεν μπορεί να παραπονιέσει όταν έχει τέτοιο μαλακισμένο λαό που δίνει τέτοια δύναμη εκεί που δίνει και θα ξαναδώσει τώρα στι ευρωεκλογέ. Όχι, ξαναπεί ότι θα δούμε πράγματα πάλι που τέχνει, δεν θα τα αλλά θα καταλάβω για ακόμη μια φορά πόσο μαλακισμένο λαός είμαστε. Εγώ γι' αυτό που σε πειρα είναι γιατί τι θέλω να σου πω, το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά θα το Αυτό ο τρίπο που ήταν στο λαός, ούτε το όνομά του λέω, ένα Από το σφάλιστα στο Λάου. Μου λένε βιβλία, καταλαβαίνει, λέω. Περίμενε, παιδί έτσι. μου. Περίμενε για να συνειδηώμαστε ποια βιβλία αυτά με τι επιστολέ του Ήσου ή αυτά του Χίτλερ του και αυτά. Ε, καριέρα όλοι έχουν ξεκινήσει με τον αγώνα μου. Α. Ο αγώνα μου. μου. Οπότε λοιπόν, δεν βγάλει μου. Με το σεγού είναι, μιλάμε για το ακουμπίκο τώρα. Λοιπόν. Το δυστυχείο είναι ότι δεν ξέρουμε αυτού του 18.0 που το ψηφίζουν είναι απόρεγά του. Το. Ότι είναι ο κόλο του, είναι και ο λόγο του. Τι πολλά. Δύναμη και σε του μήνα να μείνεμε τα ίδια. Δεν ξέρουμε πρέπει να πάει ψήφος για να πάρουμε μια ανάσα. Θα έχουμε μια αντιπολίτευση έτσι όπως πρέπει. Κουκουέ και τίποτα άλλο. Αν το λες απέξω Με τρόπο. Κι όποιος καταλάβει. Εντάξει. Ρε κουκουέ σου λέω στα ίσια. Α, στα, ίσα. Κου, κου, στα ίσια. Εντάξει. και μαλλικαρίσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εσείς τι είστε και στην Καταργήσατε και το εμπάρκο και φέρετε τα σκηνώματα της Ρωσίας. Ναι. Είναι η γιορτή του Ισίου Ιωάννου του Διπλή γιορτή διότι εχθές μεταφέρθηκε και επανενώθηκε ουσιαστικά το η δεξιά χείρα του οσίου με το σκίνομα. Είσαι ηθική συνέδρια και παίρνετε τα σκηνόματα. Εμεί μπορούμε, sorry κιόλα. Ξέρω ο Ζελέσκι που κάνετε αυτή την ξέρω μου τουτάκι. Δεν με νοιάζει Ζελέσκι για κανένα φασισταριό. Α εντάξει, ωραία. Και πάει και προ την έδρια τα σκηνόματα του Ιωάννη του Ρώσου. Του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πηγαίναμε. Πάσαμε, παιδί μου, τόσα χρόνια προ σκηνάγα με ψεύτικο χέρι. Τώρα το άμαθα ότι ήταν ψεύτικο. Εγώ νόμιζα ότι και τελικά ήταν ρεπλικα. Η δεξιά χείρα η οποία θα αντικαταστήσει το το αντίγραφο οποίο αντικα στο σκίνομα τόσα χρόνια Ήτανε Πλαστικό κάτι άλλο 3D printing Ξέρω ότι ήτανε Λοιπόν η Φέτα Η Φέτα 628 Στην Ελλάδα ah. Λοιπόν, άκου, τώρα θα γονάζουμε φέτα από το του Μητσοτάκη. Την έχει πιο φιλή εδώ, ο Μητσοτάκη, στη μισοτάκι. Μπορεί και τσάμπα την έχει, γιατί <συλίου> την να φας φέτα από μυτσοτάκι. Ε, αφού την έχει τόσο φιλή, να κάνουμε πίτες του. πειράζει, άστο, Δεν θέλω <συλίου> καμία πίτα που έχει σχέση με το Μητσοτάκη. Τε, λοιπόν, Καλύτερα καθόλου πίτε, ή πίτε, την ακριβή. Εμεί τη Δευτέρα, την γιατί θα Θα Θα τηλέφωνο από εκεί. Τι να Είναι έχω νέα και θα είμαι εκεί. Κάση χρόνια να ψήνουμε έσκητοι χρόνια πολλά. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται. Ωραία. Να σου πω όλα καλά. Αλλά αυτό να μα λέει ο Θήμιος το, το καθήκον αυτό ευγενικό, το φασίστα των άδωνι αυτό με τρελαίνει τελείω. Ο δηλαδή. Θήμιος τα λέει καλά. Μόνοι του τα λένε για αστική ευγένεια τώρα, κοροϊδεύει τον κόσμο. Αυτό μα κατηγορούν οι κομμουνιστές ότι έχουμε αστική συμπεριφορά. Είναι αλήθεια. Έχουμε αστική συμπεριφορά. Έχουμε δηλαδή αυτή την έννοια από το σπίτι μα τη ευγένεια. Αυτοί ούτε ευγενεί είναι ούτε αστητοί. Και δεν είναι και το μόνο ψέμα που λένε. Και γιατί πρέπει να είναι εγώ υποχρεμένο να τον ακούω α πούμε στο κάτω κάτω. Στο επιβάλουμε εμεί εκεί για να βγάλει φλύκτενε, να μην έχει αμφολέλε με θαύρο που είναι εκλογέ. Να μην έχει μπροσπήσω αγάπη μου γλυκιά. Έχω εδώ την αγνούλα που πάει η πρώτη δημοτικού και λέει το μισοτάκι γουλομάτι. Τη λέω αγάπη μου το λένε γουρλό, όχι γουρλομάτι. Θεά να τι το πει και εσύ. Ναι, και το γουρλωμάτι, περνάει όμω, οκ. Α, περνάει, εντάξει, άμα το λέει, εσύ εντάξει έγινε. Συντον πολύ. Σήμα έχει να συμμετομαστε. Ανοίγω το ψυγείο και τσούπικά μύτο γουρλόσα μου κιωτάκι να μου λέει πόσα ευτυχισμένη είμαι. Αναβάσουμε στην Ευρώπη που μου αύξησε του μισθού και μου πήρε για τρού, γενικώ είμαι πάρα πολύ ευστυχισμένοι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αποδείμε πια είναι ότι έχουμε φρνάρει αυξήσει και βλέπουμε κάποιε μειώσει και μισθυνεί ψηλότερο όμω. Κυρίω στο ψυγείο Μωρί, κλεί να το να στο ναι. ψυγείο. Μόου και να κάθε ευκαιρία στο ψυγείο. Κακού να σου πω και το δουλειά να ανοίξω πάλι τη μούρη του φαδό. Από τη μία χαίρωμαι που δεν είσαι στην ίδια χώρα με τον άνθρωπο, από την άλλη όμω που σώμα αυτού που το Που ενώ του λέει ότι ε, η φέτα κάνει 6 και ο 20, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η φέτα. Η φέτα. 6 Στην Ελλάδα. Α. Ah. Το πιστεύουν ότι κάνει 6 και 20, και μετά του λέει Δεν εννοούσα το κιλό, εννοούσα το μισό κιλό και πάλι το ξαναπιστεύουν. Εγώ πήρα φέτα και με 4 ευρώ. Λευκοτήρι. Όχι, oh, φέτα ήταν. Φέτα τι, πόσα γραμμάρια. Δεν έχει σημασία, πήρα με 4 ευρώ. Ποια <συσά supuesto> Ένα τέταρτο, ένα τρίτο, πόσο ήταν. Δεν έχει σημασία. Αν θε, υπάρχει και φθηνή φέτα. Α, έκανε και εσύ το ρεπορτάζου λοιπόν. Ειδήποτε... Η άλλη συγγνώμη, δεν κατάλαβα γιατί χορτένε με 4 τόσοι όλη η οικογένεια. <s -3> 4 τόσοι θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10, φέτα θα τι φετάξει τι μισέ. 4 τόσοι χορτένει η οικογένεια όλη. Με τη φέτα δηλαδή δεν μπορεί να χορτάξει. Μπορτάσουμε με 300 γραμμάρια. Ναι, αλλά η φέτα, άσο το τόφτη είναι εντάξει. Χορταστικό, τσουμπόνι. Αν φάει Και η φέτα, λυσάς, πίνεις λυσά, πίνει νερό. Είχε την αλμύρα και την Πίνει νερό, μετά φουσκώνει. Τέλο ούτε τόσο λυσά. δεν χρειάζεσαι. Τα λόγια μου έρχεσαι, παλικάρι μου. Αυτά λυσάς, δεν μ' αρέσουν. Κακό, ανεβάζει την πίεση. Κόφτε τη φέτα τώρα, οι Θα φτάσει. Θα, φτάσει. Ε, θα πέσει κάτω, παιδί μου. Αφού τσιμπάνε όλοι, σιγά. Ναι, καλά. Τρέχει πάνω-κάτω. Έχει ξυπνήσει και όλου του πεθαμένου στο μεταξύ τη αντιπολίτευση. Να κάνουν και αυτοί κάτι. Τέλο πάντων. Μην μιλάτε πάνω. έτσι για την αντιπολίτευση. Θα γίνουμε κόμμα. Όχι, όχι. Δεν θα, μιλήσω, θα σέβεσαι όχι. τον κασελάκι Ναι, ο κασελάκι κάνει τα πάντα όμω, εντάξει. Ναι. Εσύ. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο κόμμα. Το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Ναι, Αντίδευα. ο κασελάκι και η ζωή. Αυτή είναι η αντιπολίτευση, το ξέρουμε όλοι. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλέψη ελευθερίας. Σε εμά απαντάει η κυβέρνηση, με εμά βρίσκει ζώρια. Μάλιστα. Δηλαδή, στου δρόμου του αγώνα, ποιον θα δεις, τον Κασελάκη ή η αντάμμα με τη ζωή. Καγκαζέ. Να είναι μου. δηλαδή, μέσα και στην Λοιπόν, άκου να σου πω, λέει ο Τίμιο για το πώ θα ενέσχεσαι και τα λοιπά Ρίση, Τίμιο, μία φορά δεν αναρωτήθηκες για το πώ αυτού του πρωθυπουργού. Μία φορά, κανεί δεν, πιο... δεν αναρωτήθηκε. Καμία φορά. Καμία, πιο... ε, καμία. καμία δεν ποτέ. Πιο... Κουβέντα, τίποτα δεν, πίσω. Πίσω. δεν έχουμε πει. Λέσο, ρε, π... Κοίτα, ρε π... Λέσο, παιδάκι μου. Κι εγώ αποσύνω το ακού <Λεσο> <κάτι Λεσο> Pratique. Και έχει πάρει δύο σπίτια. Να σου πω λίγο: driven. και επειδή για όλε αυτέ οι ο καπιταλισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να θυμίσω πάλι. Ποιο καπιταλισμό? Πράσιμο... Όχι, τον καπιταλισμό τώρα με τον Στέφανο τον αγαπάμε. Αλλάξαν τα πράγματα. Αυτά είναι πλούτες. στερεότυπα ότι είναι καπιταλισμό. Ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο, <στονίτρια> <στονίτρια> Το σοβιετικό, ο κομμουνισμός. <στονίτρια> ναι, σε καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του καπιταλισμού, ο Μητσοτάκι δεν θα ήταν Θα ήταν φυλακή να μάθει Παναγία. Καλή εβδομάδα, χωρόχρονο παρακαλώ, ο Μαρκόνι είμαι. Έλα, Μείνετε... δεν σε κατάλαβα, νόμιζε εσύ, Λουκά! Με έκοψε τη Wikipedia η ελληνική και το φένα Τόλμησε ομάδι... η Wikipedia το... η ελληνική. Διότι μου λέει, να εσύ ότι τα ρολόγια γυρίζουν γρήγορα όπω είναι οι φήμε. Βουλέω που εγώ δεν βασίζομαι σε φήμε, είμαι η επαγγελματία. Έχει μείνει ο μόνο τώρα, κοιτάξτε, μ' ακού. Τσακούω, η Wikipedia η ελληνική δεν σα ακούει. Ναι, ναι, πάνω από τα κεφάλια μα είπε ο όπω τα Τα αεροπλάνα μας πετάνε και τα UFO, να τα, τα UFO όμως... Αυτά να εγώ βλέπω την άσπρη σκόλη που αφήνουν τα αεροπλάνα, νομίζετε ψέκα. Είναι για να κρύψουν τα UFO, έλα μιλήστε, γιατί τα λέει κάποιο. Έλα σε παρακαλώ τώρα και τα κρύβουνε, ή μα περάσανε χαϊβάνια. Έλα σε παρακαλώ, το, το, λοιπόν, σαντίστηκα, γεια. Ελένη, ο Αποστόλης έχει πει στον αστυνομικό στο Σύνταγμα που του έδωσε το τηλέφωνο την άλλη φορά να σε κρατήσει μέσα. Αυτό το καθήκη που εμπιστεύεσαι κάθε μέρα, εγώ ρουφιάνο δεν είμαι, αλλά είπε στον Πάτσο, κράτησε την εμέσα. Να σου πω κάτι, ρε. Κάποιο ακροατή είπε ότι είχαμε λεφτά, καταρχήν εγώ το Πάσχα δούλευα. Θέλει να σου περιγράψω πώ πήγαινα στο χωριό τότε που ζούσε ο πεθερός μου και είχα και το μαγαζί και το ταξί και ήμουνα και οικονομημένο. Τον πέθανε τον άνθρωπο, τον πέθανε. Τον πέθανα δυστυχώ. Λοιπόν, ξεκίναγα. Φορτωμένο το έτσι, πήγε μάτι. Πρόσεξε. Πήγαινα στο Κιπαρίσι Ιστιαία. Τρει μέρε καθόμουνα Χάλαγα μόνο τα διόδια και τη βενζίνη. Και πηγαίναμε και στον Καταντώνη κάτω. Και παίρναμε καμιά πάστα. Κανα παγωτό. Αυτά ήταν τα έξοδα. Τίποτα. Φράγκο. Όλα από τον πεθερό πληρωμένα. Νάτε. Αν με τραβούσε κάποιο κανάλι στο δρόμο, θα λέγανε ότι αυτό πάει να ξοδέψει λεφτά για το πάστα. Εγώ ουσιαστικά Αντιλαμβάνεσαι, θεωρεί ότι αυτό είναι καλό και φυσιολογικό που μου λε τώρα. <Τε> με του κι απλέδε. Έλα, πήγε, με αγάπη μου γλυκιά, με τώρα που δεν ξέρουν ότι είναι θάλασσα και θα Είχε μιλήσουμε με με τώρα γλυκιά. για αυτού, σε παρακαλώ. Εγώ που είμαι από την Αρκαδία. Έλα στην Εδίψο να δει πολιτισμό, αγάπη μου γλυκιά, έλα εδώ. Εγώ που είμαι από την Αρκαδία την πήγα στη Βυτίνα στα καλύτερα. Αλλά εκεί με πήγε, εκεί πήγα. Να σου πω κάτι. Ήζε και εσύ, Χαϊβάνι, τέλο πάντων. Τσούχο πήγε για το γάμο στα Κανατάδικα. Στα Κανατάδικα παντρεύτηκε. Στα Κανατάδικα κάναμε το τραπέζι σε μια ταβέρνα, δεν θυμάμαι τώρα. Έχουν βάλει μέσα στο καζάνι κρέα και μανεστράκι, όπω το λένε αυτό. Ναι. Αλλά ρε φίλε, πού καύλωσε ο κόσμο. Με τι καύλωσε ο κόσμο από την Αθήνα, πες μου με τι. Με του δωματοκυστέδε. Με τη φέτα. Έφτιαχνει συγχωρεμένη πεθερά μου μία φέτα. Γάμια, τα βλέπει. Πεθάνανε οι πεθερές και τώρα την πληρώνουμε χρυσό τη φέτα. Λοιπόν, η φέτα, η φέτα 898 στον ΕΒ, 868 στην Ισπανία, 1063 στην, στην, Πορ, στην Πορτογαλία. Έλα, ρε, μωρό μου, το σήκωσε, θα Έλα, μωρή, ναι, δεν θες και πολύ, εσύ αμέσω. Αυτό πήρα λίγο. Καλά, είναι ότι με παίρνουν ένα καρό γκόμεν με ναζοφωνή και του λε μωρό μου, έτσι αλλιώ. Και παίρνω εγώ, μετά από το, oh. το καιρό και μου το κλείνει και μου λε ελαγιά. Για να σκάσει, έτσι για να σκάσει, γιατί έκανε αποχή και νομίζεις θα κάνει μαγκιά σε μένα. Κάρα σε πείραξε που έλειπα. Θα ζηλέψει εκεί, θα σε πατήσω κάτω. Ναι, ζηλεύω, no. αλλά και εσύ, Είμαι τσόγλανο, το ξέρω. Είμαι τσόγλανο. Το ευχαρισχέσαι. Ναι. Έλα, Μασολαρέ! Ένα. Άκουσα εδώ τον Ακροατή που έλεγε για την Κούνεβα ε, και θα του πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. 1000% Δηλαδή, το να έπαιρνε κάποιον που έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν υπέγραφε το μνημόνιο και αυτά θα το καταλάβαινα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν τον ρώτησε εσύ τι θα ψηφίσει και σου λέει θα το σκεφτεί, εκεί μου τα χάλασε. Όχι, Σουλαράκο, εγώ που θα ψηφίσω Κουκουέ και είμαι κατασταλλαγμένο ότι μόνο το Κουκουέ μπορεί να κάνει κάτι καλό, έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω το Κουκουέ γιατί βάζει την Κούνεβα που για μένα είναι τεράστιο λάθο και τεράστιο. Έγκλημα. Από εκεί και πέρα όμω, το να μου λε καλά του την είπε εσύ ότι λόγω τη Κούνεβα δεν θα ψηφίσει Κουκουέ, εα αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι άλλοι έχουν τόσα στραβά και εμεί θα στραβώσουμε τώρα για μια βλακία που έχει κάνει το Κουκουέ σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Του έχω ξαναπεί και εγώ για μένα και άλλα δύο-τρία στραβά έχει το Κουκουέ. Τα εμβόλια και τη στάση του με τη Ρωσία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δυστυχώ τίποτα καλύτερο. Γι' αυτό η Κυριακή ψήφο ο Κουκουέ και θα βρω τον Γκελίδη. Άκου αυτό που πήρε να αφιερώσει για το Χάρι Κλίν, μάλλον που είπε ότι είναι η επέτειο του θάνατο του Χάρι Κλίν. Μάλλον είναι ένα πολύ καλό μου φίλο που μένει Αγγλία. Και αν είναι αυτό, θέλω να του πω χαιρετίσματα. Τάσο από την Ειρήνη. Ωπαντά -τα, τα πρώην τα κομμενάκια. Αυτό. Έχει δοκιμάσει, Τάσο. Αυτό με έκανε αυτό που είμαι. <laughs> <laughs> Αχ, μαλάκα σου, Τάσο. Τέλο πάντων. Και θυμίζω μου μάθω θα... <laughs> το μυαλό.